Κάντη πόλη η οχτρή του όμω λύσταν, η οχτρή, και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέσα στην πόλη Η οχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή και τους φιλέψαμε η δορκέγη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, jamais, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψανε ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι κι περταμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, τοτε τεκόρ προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το, κυρία, τρευσοδρέξτε Εν βρήκαν στη πόλη, οι λιωχτροί Κλέψαν υδρότα, οι λιωχτροί και εμείς πηγαίναμε, πρωί βράδυ δουλειά να είμαστε λοιπόν εδώ, μία ακόμα Παρασκευή με χαλάζια, με βροχέ, με τούμπα του καιρού. Στον ήχο μαζί μου είναι σήμερα ο Λάσκαρη Αγοραστό. Στη μουσική επιλογή η αδέρφουλα μου είναι Άνση. Ο Βασίλη, ο Ζωμπαράκη, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίω, για να κανέλει το μικρόφωνο στο Real. Στο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα. Στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Real και στο 1960 Σε ό,τι αφορά τα SMS Studio papagirialfm.gr Σε ό,τι αφορά τα mail 211 2008 το τηλεφωνικό κέντρο Θα έχουμε και κληρώσει αργότερα Και όσοι περιμένατε Το Συμβούλιο της Επικρατείας Ή ακούσετε απόψε Τι λέγεται για τις συντάξει, Η μισή θα κλέτε Και άλλη μισή θα πανηγυρίζετε Κανένας από τους δυο σας δεν θα μπορεί να βγάλει άκρη. Κρίθηκε αντισυνταγματικός λένε μερικοί, συνταγματικός λένε οι άλλοι σε ό,τι αφορά τη Σοφία, του Ποντίου, Συμβούλου, επικρατίας Πιλάτου. ή Έκρινε αντισυνταγμα... ε, συνταγματικότατο το νόμο Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τις περικοπές στις κύριες συντάξει. Δηλαδή εκεί που είναι και το ζουμι. Άρα συνταγματικό ο Κατρούγκαλος... Συνταγματική περικοπή μούγκα για όσους έχουν ταλαιπωρηθεί και σφαγεί ως δημοσίοι υπάλληλοι γιατί αυτά που μιλάμε τώρα αφορούν στους δημοσίους υπάλληλους έτσι για να είμαστε και σοβαροί έκρινε αντισυνταγματικό το κομμάτι της περικοπής των επικουρικών συντάξεων οπότε σου λέει ο άλλος, αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει και εκεί μπας κάνετε λάθος γιατί η αντισυνταγματικότητα και η συνταγματικότητα κρίθηκαν στο αν είχαν γίνει αναλογιστικές μελέτες. Για τις κύριε τάξεις είχαν γίνει οι μελέτες. Για τις επικουρικές τάξεις δεν είχαν γίνει αναλογιστικές μελέτες. Που σημαίνει ότι θα γίνουν κάποια στιγμή και θα νομοποιηθούν οι περικοπές και τι επικουρικές. Ο Φρότζη θα βγαίνει και θα λέει ότι οι προηγούμενοι ήταν οι πρόχειροι, και οι προηγούμενοι θα λένε: οι πρόχειροι μεν, συνταγματικοί κατά το ίμιση δε. Δεν προλάβαμε τα υπόλοιπα, ήρθε η σειρά σα να γίνετε κι εσείς συνταγματικοί περικοπή. Είπατε κάτι, Όχι. Προτιμώ, θα τα πει ο Ρασούλης με τους στίχους του, ο Ξηδάξη με τη μουσική του και ο Βασίλη Παπακοσταντίνο με τη μουσική του και μάλιστα εξαιρετική ω διασκευή, ίσω και η καλύτερη. Οι μάγκε δεν υπάρχουν πια. Του σπάτησε. Το τρένο, τώρα τυχάνε να είναι ιταλικό το τρένο, γερμανικό, κινέζικο, ρώσικο, αμερικάνικο, το τρένο πάντως Δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο με μαγικό σαλπάνε, με ένα σβησμένο So Σας αγαπάω εγώ και σας λατρεύω πριν καλά καλά μπω στο Στούντιο. Ήρθαν τα πρώτα σας μηνύματα Με πρώτα πολλά καλησπέρες από τον Τίστολντορφ από τον Γιώργο Να σε καλά ρε Γιώργο μου φτιάχνει τη διάθεση καθώς έχω έρθει από το Συμβούλιο της Ευρώπης πετώντα από Στουτγάρδη Συναντώντας πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται εκεί εκ των πραγμάτων στο αεροδρόμιο Ξέρω τι είναι, να σε εκεί να ακούς τραγούδια της πατρίδα να πλησιάζει στην αντίληψη του τι σημαίνει Ευρώπη και να την υφίστασε σε ένα βαθμό και από την άλλη μεριά, δηλαδή να σου πω την αλήθεια πέρασε έναν έλεγχο εκεί στο Στρασβούργο ε, ανοίξανε τη ζάντα μου α, εμείς ταξιδεύουμε και με διπλωματικό διαβατήριο είχα πάει για το Συμβούλιο της Ευρώπης και βλέπει αυτή τρία στιλό τα είχα μέσα σε μια αντικούλα με κάτι κάρτες τρία στιλό τα βγάζει κακομήρα, τι Πήγε προφανώ τέτοιε εντολέ. Τα κοίταζα από εδώ, τα κοίταζα από εκείνη. Όλοι λέω μέσα τι στον κόρκα ψάχνε, πώ θα στείλω, πώ είναι πιστόλι, τι. Μοιάζω λιγάκι κάτι σαν τον Τζέιμ Μποντ. Τα άνοιξε, τα ξεβίδωσε, τα ξανακοίταξε. Το έντανε και πένα που να με πάρει, να το τεινάζει κάτι, να λέει, δεν θα μελανιαστούμε όλοι εδώ μέσα και δεν θα μπορούμε να σωθούμε. Το κοίταζα από εδώ, το κοίταζα από εκεί. εκείνη. Ένα-ένα τα κραγιόν. Δεν αισθάνθηκα τι να σα πω, τουλάχιστον σαν μέλο του, του ση. Την ίδια ώρα που συνέβαινε αυτό. Έχα πάλι, πάλι καλά που το κάνει γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη ζωή Δεν μπορούσα να αποφασίσω παραπλώς ότι δεν πρέπει να αγχωθώ σε μια διαδικασία Ήμουν τυχερή, ήταν λίγο ο κόσμο που ταξίδευε, είχε και πολύ κακό καιρό Αντίστοιχο σαν και αυτόν που πλάκωσε χτες πάνω από την Αθήνα και σήμερα Και νομίζω ότι έκοψε τα πόδια πολλών που νόμιζαν ξαφνικά ότι μαύρησε ο ουρανός και χάθηκε η μέρα Όλα αυτά τα λέω για να σου πω ότι είσαι, καταλαβαίνω εκεί που είσαι να ακούς ελληνικά τραγούδια και να μην αισθάνεσαι μετανάστης γιατί μπορείς να είσαι και μετανάστης στον τόπο σου και να βρεις άλλον τρόπο να ξεφύγεις. Εδώ ο φίλος Ομίτσο γράφει «Τι πότε έχουμε το αγαπημένο σου θέμα και ο σύμμαχός μα στο Νάτο, δεν έχουμε, Πομπέο έχουμε». Πιο πομπόδη προοπτική για αυτό τον τόπο σε σχέση με την Τουρκία. Έχω να σα πω πολλά άμα θέλετε. Εδώ καλά να είμαστε. Έχουμε μία μισή περίπου ώρα, δύο παρά εκπομπή. Έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε. Να σα πω όμω εγώ μια άλλη μικρή ιστοριούλα. Γιατί όταν ήταν Χούντα, ε, εντάξει, η βλακία εννοείται ότι μπορεί να είναι και κατά νικητή, ε, Είπαν οι Χουντικοί ε, κάποια στιγμή που είχαν συλλάβει το Μίκη το Δωράκη να του δείξουν εκεί στην εξωρία ένα είδος, πώς θα σας το πω, για, για κάποιο λόγο που τον ξέραν αυτοί και τα μυαλά του μόνο ή να πιστεύανε ότι θα προσχωρήσει θα ηρεμήσει θα κάνει. και του πήγαν ένα πιάνο πήγαν ένα πιάνο τι περιμένανε στην πραγματικότητα να αρχίσει να παίζει κανένα να κανένα τραγούδι, κανένα τέτοιο για να γίνουν τα δέοντα κάθε λοιπόν ο Μίκης και παίρνει κάτι τραγούδια του Χατζηδάκη, παίρνει κάτι δικά του, φτιάχνει στίχους, φτιάχνει τραγούδια καινούρια, τα τραγούδια για τα έπαιζε. Και έβγαινε κάθε τρει και μία στον μπαλκόνι και έλεγε Χατζηδάκη παίζω, είδατε, Χατζηδάκη παίζω. Και βγαίνοντα έξω να φωνάζει του χαρούμενοι φρουροί που παίζει Χατζηδάκη. Ένα τέτοιο τραγούδι θα σα παίξω τώρα που έψαξε και βρήκε η, η μουσική είναι του Θοδράκη και του Χατζηδάκη από κοινού, βεβαίω, φυσικό είναι. Η στίχη είναι του μίκη. Και τραγουδάει ο Πέτρο Ο Πανδρή. Είναι ηχογραφημένο πίσω το 1962. Θα το ευχαριστηθείτε. <Κι> Εξαιρετικό αφιερωμένο στου Ευρωπαίου. <Κι> <Κι> Είμαι Ευρωπαίο, έχω δυο αυτιά. Τον να μ' ακούει, τα λόδε αν στενάζει τσέχους, Ρώσος Πολωνος, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανος. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Υπαρχει κά, υπαρχει κά, υπαρχει μυστικό. Αν πονέσει μαύρος, Ελλήνας σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάστε ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος, Ελλήνας σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, Άς μια στο θεό εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο μνητό. Υπάρχει κα, υπάρχει κα, κά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον να μονακούει από τα Ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμό. Όμω σε τέτοιου ήχου είμαι εντελώ κουφο. Έχει ψηλά, έχει ψηλά, έχει ψηλά στο μιμητό. Υπάρχει κα, υπάρχει κα, κά, μυστικό. Έχω να μεγάλο, καλό πολύ μικρό. Και έτσι ήχο τρεγάω, χαραπολιτισμό. Έχω να μεγάλο, καλό πολύ μικρό και έτσι σίχος τρεχάω, άρα Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον μιμητό Υπάρχει κά, υπάρχει κά, υπάρχει κάποιο μυστικό Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματά σας Περίμενουμε τον Πομπέο, αύριο θα είναι πολλοί κόσμοι στον δρόμο Να είναι καλά το κουκουέ, το πάμε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματική ειρήνη και όχι ειρήνη στα χαρτιά, και δεν θέλουν να επεκταθεί δεν θέλουμε να επεκταθεί αυτή η απέσια συμφωνία η οποία θα σουδοποιήσει και την υπόλοιπη χώρα. Γιατί για σούδα μιλάμε, έτσι. Σούδε, σούδε εδώ, σούδε εκεί, σούδε παραπέρα, κάθε ρούγα, κάθε χωριό, κάθε περιοχή, κάθε ε, χωράφι, ε, κάθε λιμάνι θα έχει και από τι δυνάμει του. Τι δυνάμει του, τα όπλα του, τα ελικόπτερά του, τα ντρόν του τους Αμερικανούς του, το κορίσιο στόλος, θα αναζωογονηθεί, θα αναζωογονηθεί θα στρατιωτικό, μην πω τη λέξη τώρα, στρατοκαυλικό, σε παρ' περιπτώσει, ολόκληρη η οικονομία δεν μπορώ να κρατηθώ, το πρόστιμο απάνω μου, αν νομίζει κάποιος ότι η λέξη αυτή μπορεί να είναι κακιά, δεν νομίζω ότι είναι κακιά, λοιπόν και μου γράφει ο φίλος μου, ο Νιόνιος, και έχει και δίκιο, εάν ανέγνωσα σωστά, Όσον ούπο, θα συμμετέχουμε σε στρατιωτικές επιχειρήσει και με έμψυχο δυναμικό στον περσικό κόλπο. Να φανταστώ ότι θα ζήσουμε νέα φέρετρα τη στήλη Κορέα όπω τότε, δεν χρειάζεται να φανταστεί. Δεν χρειάζεται να φανταστεί. Στον Άτο είμαστε. Όπου μα πούνε να πάμε, θα πάμε. Επειδή δεν έχουμε φέρετρα χτύπα ξύλο μέχρι στιγμή, δεν σημαίνει τίποτα. Πάντω να σου πω ότι πέρασε από τη Φουλή Θυμάμαι, πάνε μερικά χρονάκια, όχι πολλά. Εκείνη η συμφωνία που κάναμε για να πηγαίνουμε θελοντέ στο Αφγανιστάν. Η οποία περιλάμβανε ένα από τα πιο φρικόδη πράγματα που έχω δει ε, γιατί εκεί για η αμοιβή ήταν για όποιον πήγαινε εκεί στην Κανταχάρ ή ε, οπουδήποτε αλλού ε, έπρεπε να υπογράψει ο στρατιώτης ένα, ο στρατιωτικό, ο αξιωματικός, ο πλήτη, ένα συμβόλαιο ότι θα έχετε να πάει ως εθελοντής και αν το συμβεί κάτι τα έξοδα της μεταφοράς της ορού του ενδεχομένω, ε, τα έξοδα κατασκευή Φερέτρου και ό,τι αυτό συνεπάγεται βαρύνουν τον ίδιο και την οικογένειά του. Πώς το είπατε, κάτι παρακαλώ, ναι, να ακούσω, να μην ακούσω, δεν ξέρω. Νιόνιό μου, ε, επειδή έχω στη συνέχεια έναν φίλο ο οποίος νοιάζεται πάρα πολύ για το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών και Ευρωπαϊκής Ένωσης προτιμώ να τον αφήσω να περιμένει λίγο το φίλο του Γιάννη από τη Νέα Υόρκη και να πάω στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, τον έρχεται ένα άνθρωπος χωρίς να έχεις τον ίδιο μοίρα και το μόνο που ζητάει να είναι να πιάτο φαΐ και να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και εσείς αντί για αυτό τον, βρωμ, να τον βρωμιάρει άρρωστο να τον αφή, να αφήνεις για το ήθος του λέγονται ιστορίε ιστορίες για μάγισσες περαιναρκωτικών όπλων μέχρι και τρομοκρατών και να τον βάζεις να ζει σε συνθήκες ε, που θυμίζουν Auschwitz, δείχνει το ήθος σου αυτό σε ποιον απευθύνησαι προσπα Μπορώ να καταλάβω Μιλάς προφανώς για όλο και την Ελλάδα ε, Κοίταξε να δεις ε, Υπάρχει ένα τραγούδι που έχω εδώ Το οποίο το βρήκε η αδερφή μου Και λέγεται ξενάκι νομίζω Άμα το βρω αυτό Και το ψάξω τώρα όσοι ώρα που μιλάμε Θα σου πω ότι ε, Έχεις ένα δίκιο γιατί Γιατί ξεχάσαμε Από που προερχόμαστε Λοιπόν το βρήκα και αυτό θα παίξω τώρα και νομίζω ότι με τη σειρά του θα σου απαντήσει Πρόσεξε, μην κάνεις γενικεύσεις Δεν είναι γενικά η Ελλάδα έτσι Δεν είναι γενικά η Ελλάδα αλλιώς Δεν είναι η Ελλάδα χώρα που δεν είναι ρατσιστική Δεν είναι η Ελλάδα χώρα που είναι ρατσιστική Υπάρχουν περιοχές, χώροι, άνθρωποι Υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα τεράστιο Σε εποχές και μη υπάρξει χρημάτων οι άνθρωποι φρόντισαν με τρόμο, με υπερφορολόγηση, με μέτρα Με μια ευρωπαϊκή προοπτική να εξισώσουν το άσπρο με το μαύρο Μη φτάνεις λοιπόν στο άλλο άκρο Γιατί ούτε όλοι όσοι έρχονται εδώ έρχονται για να μείνουν και για να κάνουν κακό Ούτε για να μείνουν και για να κάνουν καλό Διωγμένοι είναι από δικά μας λάθη και δικέ μας συμμετοχές σε πολεμικές πράξεις όμως όταν εμείς φεύγαμε για να πάμε στο εξωτερικό για να επιζήσουμε όπως θα σε ένα παραδοσιακό τη μικρασίας στο τραγούδι του ο Γιώργος ο και η διασκευή την έχουν κάνει χνηλάτες τη παράδοσης η στίχη της Ελένης Αναστασοπούλου ξενάκι αερικό από ένα παραμύθι που λέγεται το σανταλάκι να δεις πως νιώθει στην πραγματικότητα ο πρόσφυγας Έλληνα ή Γερμανός ή Ιταλός ή Σύρος ή Αφγανός Με σκοτάδι και φωτιά σε πέρα μάτρια Από εγγύνους πάω Αγαπώ, σαν ξενάκι αερικό από εκείνους που αγαπώ σαν ξενάκι αερικό με σκοτάδι και φωτιά φεύγω φέρα μακριά τον δρόμο τον δρόμο τραβώ ξένας στον κόσμο γυρνώ νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ Σε καινούρια πια πατρίδα με σπαζεμένη τη λιξίδα, Μέ στο πόνο το βουβό βρήκα φίλο ακριβό. Μέ στο πόνο το βουβό βρήκα φίλο ακριβό. Σε καινούρια πια πατρίδα, με σπασμένη ύπηρη ξύλα. Δρόμο, το δρόμο τραβώ. ξένος στον κόσμο γυραινό. Νέα πατρίδα ζητώ, μα τη δική μου φωνή. Φίλε μου και εσύ, κάνε μαζί μου μια Φίλοι να γίνουν οι εχθροί, ειρήνη να έχει όλη γη. Φίλοι να γίνουν οι εχθροί, να έχει καινούργι εσύ κάνε μαζί μου μια ανευτή. Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος τον κόσμο γυρνώ, νέα πατρίδα ζητώ μα τη δική μου πονώ. Να είμαστε λοιπόν εδώ και με έχετε πλακώσει τα μηνύματα σήμερα και έφυτε. Φιέχετε... Οπότε γιατί και εγώ να μην αποκτώ κέφι Όπως λέει ο Μίτσος της δηλώσει του Θοδωράκη Στο πεδίο του Άρεος για τη Μακεδονία τη θυμάσαι Ωραίος κομμουνιστής μην τον ματιά σου να Σου έχω ξαναπεί Το έχω ξαναπεί και το λέω σε όλους τους τόνους Ο Θοδωράκης είναι ο Θοδωράκης Εγώ μίλησα για τη μουσική και το τραγούδι και τον κερότς Χούντας Δεν μπορώ να αποδομήσω συνολικά το Μίκη Παρά την πορεία που διάλεξε ο ίδιος για το τέλος της ζωής του. Στην πραγματικότητα, όμως, μην δοκιμάσετε να αποκομμουνιστικοποιήσετε όσο και αν προσπαθήσετε, το Μίκη, στον οπ, οποίο ανήκει στην Ελλάδα. Εκεί θα τα βρείτε πολύ σκούρα, γιατί υπάρχει συνείδηση, ακόμα και αν έχει εν μέρη δίκιο, μαζί με τα φιλιά που στέλνει ο Θοδωρή από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Εκτό από Αναγκαία, ήθελα να σου πω και την ανησυχία μου για το πώ το αντικομουνιστικό μνημόνιο περνάει στη νέα γενιά και περνάει με ταχύ ρυθμού. Αυτό ήταν και ο στόχο του. Εξισώνουν το φασισμό με το σοβιετικό κομμουνισμό και με μια απίστευτη άγνοια κινδύνου για αυτή την κατάπτυστη εξίσωση. Σκέφτομαι και τρομάζω πω αν μια γενιά μετά τη δική μου θα είναι η πρώτη γενιά με γενικά πιο συντηρητικέ απόψει. Ποια αγάπη μου επόμενη γενιά. Οι τωρινέ γενιέ. Έχουν τέτοιο συντηρητισμό μέσα τους Έχουν τέτοια διάθεση για να επιζήσουν και να επιβιώσουν σε επιπτωμάτων Που η έννοια πρόοδος ισοδυναμεί με κήρυξη επανάστασης της διατάραξης του εγκεφάλου τους Δηλαδή πώς θα σου δώσω να καταλάβεις Βαίνουμε με μαθηματική ακρίβεια ε, ε, Καβάλα σε ένα λεωφορείο πολύ μακριά από το λεωφορείο πόθο. Πάμε στο λεωφορείο «Ο κόσμος» και νομίζω ότι θα το καταλάβεις γιατί και οι παλιότερες γενιές και οι καινούργιες όταν έχουν ταξική συνείδηση και μπουν στο λεωφορείο κατά έναν περίεργο τρόπο το τραγούδι είναι πασίγνωστο, είναι του Κώστα του Χατζή και είναι της Σότιας Τσότου είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα όταν σου λέω ακριβώς στην ίδια μοίρα συντηρητική, προοδευτική και πολλοί άλλοι που θεωρούν ότι επειδή θα αγοράσουν ενδεχομένως ένα ψεύτικο ρόλεξ δικαιούνται και το ένα λεπτό της ρόλεξ στο National Geographic okay. Λεωφορείων κόσμο. Τα παλιά λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια, η συγκύριο, κι ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά τη γίνονται φίλοι, μολυστρούλες και παγίλοι. Υπόδομη και μόρτες και πορτοκολάδες. Πρόσω, πάχλωμα σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα.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 Δύσκολο πικρό ταξίδι Πασαρία τα στριμοξύδι Ποιος τα γήκε θα χωρέσει Τα βουλού να πάει τη θέση Του τη θέση είναι δική Ο χαμός σου είναι η ζωή Η ζωή σου αν θανατώσει Στο νέο χωρίο του κόσμου Δεν σαντέχω άλλο κόσμο με έχεις δέσει και με σέρεις Μια χαμόγελας με δέρεις Με το γέλιο με το δάκρυ Δεν σαντέχω άλλο κόσμο σε έχω σ' έχω χορτάσει και η πίκρα μουγε πητάσει μέχρι των χιλιών φινάκη. δεν σαντέχω αλλο άλλο κόσμο πίκρα-πίκρα σε μαζεύω δεν σαντέχω άλλο κόσμο Κανένα στάση να κατέβω, δεν σαντέχω αλλο άλλο κόσμο πίκρα-πίκρα σε μαζεύω δεν σαντέχω άλλο κόσμο κάνε να κατέβω. με παλιό Τον που νυχάσ' δική μου ο χαμός η ζωή μου δεν σε δέχω άλλο Λοιπόν, μόλι πω ο Κίκνος και μόλι πω ο λίμνη των κείκνων, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ακούσει ποτέ του κλασική μουσική, που δεν έχουν ιδέα που δεν... αποκλείεται να μην παγινού του σε τσικώσκη, αποκλείεται να μην μπαϊνού του σε μπαλέτο και αποκλείεται να μην μπαϊνούν του σε μπαλισόι, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, λίμνη των κείκνων, μιλάμε για ένα από τα μυστηριακή φύση γοητευτικόρα. Μπαλέτα όλων των εποχών Πιότρι Λίξ Τσαϊκόφσκι Και ήρθαν εδώ Και μάλιστα ε, πε, Ανεβάστηκε στο Δημοτικό Θεατροπήρια Από την ομάδα κλασσικού χορού Russian Ballet Theater Η οποία ιδρύθηκε το 2000 Γιατί ε, Τι μπορούσε άλλο να κάνει Η οθέτηση της παραδόσης της κληρονομιάς Του κλασσικού μπαλέτου Τι έβαλε στο ρεπερτόριο του Το χρυσό αιώνα του ρωσικού μπαλέτου Τη Λίμη τον Κίγνιο, την ωραία κοιμωμένη, τον καριοθράφτη, τη Ζιζέλ, τον Ρωμαίο, την Ιουλιέτα, την Παγιαντέρα, τον Δον Κιχώτη, τη Ταχτοπούτα, τι θα έβαζε. Έρχεται λοιπόν εδώ, εμφανίζεται αυτέ τι μέρε στο Δημοτικό Θέατρο και εξαντλείονται τα εισιτήρια. Έλα όμω που εμεί εδώ για σα έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ε, έξι ανθρώπου, δηλαδή τρει διπλές προσκλήσει, για την πρόσθετη παράσταση που μπήκε την Πέμπτη στι 10 του μήνα. Τι 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά να περάσετε υπέροχα, να γεμίσουν τα αυτιά σα ωραία μουσική, τα μάτια σα υπέροχο κλασικό μπαλέτο. Τρει διπλέ προσκλήσει για την 5η-10η του μηνο για τη λίμνη των Κλίκνων στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Στο 2:11:200, 8:200, οι τρει πρώτοι τύχαιροι θα πάρουν και κάποιον μαζί του και θα πάνε να περάσουν όμορφα. Πάμε διαφημίσει. Κλέτσανελέτ! <λένε> Είναι ο Real FM, να Καρέλη στο μικρόφωνο, Λάσκαρη αγοραστό στον ήχο, στη μουσική επιλογή. Η άνδρα φούλα μου είναι ο Βασίλη Ζωβανάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Real FM και η φίλη μου η Νούλη έχει ενθουσιαστεί που μπορεί να βγει στο δρόμο μαζί με χιλιάδε άλλου και να φωνάξει όχι να μην ανανεωθεί η Συμφωνία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών για τις βάσεις. Έχουμε που έχουμε μια σούδα που μας κάρτες στο λαιμό, από όπου εφορμούν εναντίον λαών ποιος ξέρει τι και πόσα, σε αριθμό, αεροπλάνα, με πυράβλους, με συστήματα, καράβια, εξοπλισμένα... Σε μια μέση ανατολή που συνταράσσεται σε ένα Ιράκ στο οποίο φέρανε λέει την Ειρήνη και μόλις χτες πάνω στις διαδηλώσει είχε 18 νεκρούς. Ε, σε μια, έχουν κλείσει τα περάσματα μεταξύ Ιράν και Ιράκ. Έχουν απειληθεί αυτή τη στιγμή και απειλούνται ξανά πετρελοπηγές που θα τους ρίξουν οι Χούθη. Οι Χούθη με τη σειρά του είναι σε πέντε χρόνια πόλεμο με το καθεστώς στην Ιεμένη. Α, δηλαδή ζ, ζει ο κόσμο έναν εφιαλτή και εμεί πάμε να βάλουμε τη χώρα στο κέντρο του στόχου Με, Μέσα στο επίπεδο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών Όσα περισσότερα όπλα έχεις τόσο περισσότερο ισχύουν οι απειλέ των αντιπάλων στρατοπέδων Τώρα ποιοι το στο ένα στρατόπεδο και ποιοι το στο άλλο στρατόπεδο Πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά έτσι Διότι είμαστε σε μια εποχή ρευστότητα όπου διαμορφώνονται διαρκώς καινούργιες συμμα έτσι οι Τούρκοι να με που λένε ότι έχουν απομονωθεί α, μέσα στο ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα θα πάρουν και S-400, θα πάρουν και F-35, θα πάρουν και Patriot, θα είναι και μέσα στον ΝΑΤΟ, θα είναι και έξω από τον ΝΑΤΟ, θα είναι και με τους Ρώσους, θα είναι και με τους Αμερικάνους, θα είναι και με όλους και θα κοιτάνε τα συμφέροντά τους σε επίπεδο αυτοκρατορίας αναζωογονημένης από την αστάθεια στην περιοχή. Οι άλλοι έχουν πάρει την άγουσα και προσπαθούν να βγάλουν άκρη σε χώρε που τι έχουν κατακαιρματίσει σε κομματάκια και εμεί έχουμε τον Πομπέο να φτάνει εδώ. Κάτι ξέρει ο Θεό, έχει ανοίξει του κουρού. Τι χαλάζει απέφτεινε. Τι διαλύονται, τι κόσμο πνίγεται στη λάσπη. Παναγία μου, σώσε δηλαδή. Για να το παίξω και λίγο απλά, η φίλη μου Ινουούλη όμω επιμένει. Στι 12 το μεσημέρι, το Σάββατο αύριο, 5 του Οκτώβρη, να πάμε μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Σας φωνάζουμε και σας καλούμε σε επιτροπή αγώνα Ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις Και επιμένει πως πρέπει να ορθώσουμε τείχος αντίστασης Γιατί δεν μας στάνουν η Σούδα Θα έχουμε σε λίγο και πυρηνικά και εδώ και εκεί και παραπέρα Αν δεν κλιμακώσουμε την πάλι μας Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε Ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρα στους φωνιάδες των λαών για να μην εμπλακούμε στου υπεριαλιστικού τυχοδιοκτισμού. Και βέβαια, φαντάζομαι, Νούλη, μου θα έχει ακούσει χθε στην ερώτηση που έκανε το Κουκουέ την απάντηση του Υπουργού Άμυνα. Θωρακιζόμαστε, πουλάκι. Μου. Φέρουμε του Αμερικανούς εδώ και θωρακιζόμαστε. Θωρακιζόμαστε. Γινόμαστε ισχυροί, θα σκούμαστε μαζί. Θα έχουμε ελικόπτερα, θα έχουμε ντρόουν, θα έχουμε δυνάμει μεγάλε και βάσει στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο. Θα φτάσουμε μέχρι τον Άραξο, θα πολλαπλασιαστούν οι σούδε. Τι πρόβλημα έχει, Δεν θέλει τη χώρα να είναι θωρακισμένη απέναντι στον οχτρό. Από την άλλη μεριά έχει του άλλου που λένε, μόλι κάποιο μα απειλήσει, ε, θα χτυπήσουμε τον κοντινότερο στόχο. Το ότι είμαστε τώρα ο κοντινότερο στόχο δεν αποσχολεί κανέναν. Το ότι μπορεί να βρεθούν τα παιδιά μα να εκπαιδεύονται για να πάνε να πολεμήσουν για συμφέροντα αλότρια ολότελα στο περσικό Κόλπο στο Αφγανιστάν στο Μάλι, στο Σουδάν στο και εγώ δεν ξέρω που έχει ξανασυβεί, το έχουμε δει και όταν έρχονται οι δυτικοί εδώ έτσι εμείς ίσως να πρέπει να κοιτάμε ανατολικά, λίγο πιο ερωτικά λίγο πιο νταλκαδιάρικα, λίγο πιο Παρασκευή-απόγευμα με κακό καιρό η στίχη του Δημήτρου Λέντζου είναι εξαιρετική στο τραγούδι Ευτυχία Μητρίτσα και η μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου. Μπορεί να σας φτιάξουν λίγο το κέφι Γιατί στην Ανατολή Ανάμεσα στα άλλα Μπορεί να υπάρχουν και υπέροχα φαγιού μου Το πρόσωπο σου σαν φαγιού μου Και σαν παλιά εικόνα Μοίρασε λένε στο χαρτού Φωτιά στη βαβυλώνα Με τις βαριές τις μυρωδιές Τα καυθέρα μπαχάριια Κόκκινες είναι οι βραδιές Σαν τον θεών τα χνάρια Μαρι το φιλι στο αγριό το σώμα γλικάρνε και σαν αντολί σαν πιπεριά στο στο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 Γύμνη, χωρεύει με σπαθιά και ανοίγει άλλο δρόμο. Σαν πολύ πιάνει το φιλί στο αγριό το σώμα γλυκά με και σ' ανατολή. Σαν πιπεριά. Στο στόμα με ναι, και σαν, ατολή, σαν στόμα. Άρε, μου, εσύ που δεν έχει πάει ακόμα σπίτι σου από τα ξημερώματα, μόνο και μόνο για να μα Το επόμενο τραγούδι στο αφιερώνω. Και προσπαθώ να ηρεμήσω με αυτό, παρότι φέρει τον τίτλο «Ανήμερα θεριά» και το φίλο μου, τον ε, Γιάννη τον Τζάκαλη από τη Νέα Υόρκη, από τον Μπρούκλιν που κόπτεται υπέρ της ε, μάλλον αμερικάνικης αντίληψης του ε, καπιταλιστικού ανταγωνισμού μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών που σκοτώνονται για τους δασμούς τώρα και που οι αμερικανοί εργάτες της Boeing πληρώνουν, λέει, τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στη κοινοπραξία Airbus Ρες Γιάννη κάθεσε και κόπτεσε για όλα αυτά πολλές φορές μου στέλνεις και μηνύματα λες και είσαι τουλάχιστον μέτοχος είτε από εδώ είτε από εκεί πότε της Airbus πότε μιας μεγάλης εταιρεία. και νομίζω ότι κάνοντάς το αυτό το κάνεις υπέρ των εργατών μα οι εργάτες πάντοτε την πληρώνουν πάντοτε και στο τέλος τέλος όπως λέει και η Κατερίνα σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Καρά Φτάσαμε να χρωστάμε αφού ξοδέψαμε τα άγρια τα νιάτα μας, τώρα να χρωστάμε και στη γάτα μας. Και όταν χρωστάμε και στη γάτα μας, τι στον κόρακα περιμένει από αυτούς τους ανταγωνισμούς. Λοιπόν, πάρτε μια κούκα τώρα να ηρεμήστε και πάμε σε ειδήσει για να ξεϊρεμήστε. κόντρες που έχουν κάνει τα τακούνια μου και όσοι είχαν μπει με στα ρουθούνια μου. Με πήγαν τόσα χρόνια τρένο και αισθάνομαι πως πια δεν προλαβαίνω ξοδέψαμε τα αγρία τα νιάτα μας και τώρα που χρωστάμε και στη γάτα μας Καθρέφτη καθρεφτάκι μου που είναι το κοριτσάκι μου Ποτεύω να το χάσω κράτα μας Ανήμερα θέρια στη στέριά Με δυο φτερά πετάξαμε μα τα φτερά μας κάψαμε Στον ίδιο ήλιο χωριστά στη πόνα μου αφού δεν πάτησα νωρίς το φρένο κι από κανέναν πια δεν περιμένω πιαστήκαμε από μόνη μας στη φάκα μας σκοριάσανε τα ρούχα στη τουλάπα μας καθρέφτη καθρεφτάκι μου που είναι το κοριτσάκι μου Ποτέβω να το χάσω κράτα μας ανήμερα Με φτερά πετάξαμε, τα φτερά μας κάψαμε, στον ίδιο ήλιο χωριστά. Ανήμερα θερια, που βγήκανε στη στεριά. Με δυο φτερά πετάξαμε, μα τα φτερά μας κάψαμε, στον ίδιο ήλιο χωριστά. Να καλένει στο μικρόφωνο μαζί μου τη δεύτερη ώρα στον ήχο, τα μικρόφωνα δηλαδή. Χωρί αυτόν δεν φτάνει τίποτα σε εσά. Μην έχετε ψευδεστήσει. Πάντα ρίχνετε το βάρο σε αυτού που φαινόμαστε και ακουγόμαστε. Σε αυτού που δεν φαίνονται και δεν ακούγονται, κρέμεται και οι εμφάνισή μα και ο ήχο μα. Του έλεγα μια ζωή και δεν μπορούσα να γίνω κατανοητή. Δοκίμασα κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πριν έρθουν δηλαδή οι κυβερνήσεις που προσπαθούν να χτυπήσουν τον συνδικαλισμό, να εξηγήσω ότι αν δεν είμαστε όλοι μαζί έτσι τίποτα δεν βγαίνει. Οπότε λέω τη δεύτερη ώρα να πάω μενταλκά. Ε, με βοηθάει και η Νάνση ε, Θα πάμε με ταλκά πάμε με, με, Το εννοώ το ταλκά έτσι πάμε με ωραία τραγούδια Ωραίες διασκευές ε, Πράγματα από ανθρώπους που έχουν πονέσει Έχουν ξεσκυστεί ερωτικά Οπότε μπορούν να καταλάβουν Μια εντελώς διαφορετική μορφή Του κόσμου Γιατί αν μείνω σε αυτά που φαίνονται μόνο και σκεφτώ ότι σήμερα είναι παγκόσμια μέρα των ζώων και ενώ μιλάμε για τις πλήμυρες για τους νεκρούς Παναγιά μου να μην υπάρχουν πουθενά και χίλια δυο αυτή η εικόνα των πνιγμένων στη λάσπη Ζών, έρχεται σε και κάνει, σε κάνει να αισθάνεσαι ζώο ίδιο που δεν μπορείς να εξαρθεί στο επίπεδο του να συνειδητοποιήσει, τι σημαίνουν όλες αυτές τις παγκόσμιες μέρες που έχουμε σημειώσει πάνω στο μερολόγιο έτσι για να υπάρχουν. Εξαιρετικώς αφιερωμένο, στο ζευγαράκι που την είδε ταξίδι για την ωραία Ναύπακτο, το θολομένο μου μυαλό. Είναι μια νέα εκτέλεση από τη Γιώτα την Έγκα, ε, τώρα μη θυμίσω, μουσική και στοίχη, Άκης Αν θυμηθεί κάποιο το έχει πει ο Καζατζήδης, θα μου πείτε είναι αυτά που κάνεις και όμως Το τόλμησες στα ίσα ηχογράφηση είναι από live Μαγκιά και τις νάνσες που το φέρνει και το κατεβάζει εδώ Εξαιρετικό αφιερωμένο Σε όλα τα θολωμένα μυαλά Εξαίρετος ελπίζω και μόνον του καιρού Στο θολωμένο μου μυαλό Ο κόσμος είναι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 Πίτερ, δεν σα έβαλα σε κλίμα, σα έβαλα σε κλίμα. Και επειδή το θολωμένο μου μυαλό δεν είναι θολωμένο όταν έχω πληροφορίε αυτέ που πρέπει, και επειδή αυτή η ρυθμή είναι παράξενη, είναι από μόνο του ταλκαδιάρικη, αυτό που ακούσατε είναι εννιά οδά. Καμιλέρικο. Έτσι το λένε. Καμιλέρικο. Δύσκολο πράγμα. Τρία αργά, τρία γρήγορα. Τρία αργά, τρία γρήγορα. Ένα λάξ ενιά οδά. Δεν είναι εύκολε αυτέ οι μουσικές και έρχεται ο Ανδρέας να πει ότι άργησε να μας ακούσει λόγω Brexit και όλοι εδώ πέρα τρέχουν στους παλαβούς. Και ταυτόχρονα το παίζουν ήρεμοι Άρα Αντρέας, επιθυμίσαμε από το Λονδίνο, hello, Λιάννα, Νάνση και Παλιοπαρέα Είμαστε όλοι Παλιοπαρέα εδώ, σε διαβεβαιώ στη θέση μας Εσύ τώρα γιατί τρέχεις σε τέτοιο βαθμό με το, με το Brexit Θα επανέλθεις λες δημοσιογραφικά Later this month, σε περιμένουμε, ειλικνάς στο λέω Εγώ όταν βλέπω, αυτόν, τον Μπόρις Τζόνσον ε, με το μαλί, αυτό το ξυζαναρισμένο να βγάζει λόγους ε, σχεδόν παρανοϊκούς αλήθεια το λέω, σχεδόν παρανοϊκούς δεν με διαφέρει καθόλου να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξών συνετέθη μπας και ξαναγίνει από την αρχή μια Ευρώπη των λαών διότι αυτό το πράγμα που ζητάμε δεν υπάρχει και από την άλλη μεριά βλέπω και τον Τραμπ ε, με το πίσος εξουζεναρισμένο αυτό μαλλί να βγαίνει να μιλάει αναρωτιέμαι καμιά φορά αν στη θέση τους ήταν δυο αναμαλιάρε με τέτοιου είδους μαλλιά και μυαλά. Και λέγανε ό,τι λέγανε, αν θα είχαν σταθεί παραπάνω από 24 ώρες και μη μου το παίξετε τώρα ότι υπάρχει ισότητα, γιατί η ισότητα παραμένει τεράστιο ζητούμενο ακόμα και στο επίπεδο των εντυπώσεων. Έτσι λοιπόν το να πατήσει μια γυναίκα πάνω σε ένα ε, ε, πραγματικό ε, παράξενο ζεμπέκικο σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και εξαιρετικού στίχου Σιλήνες Νικα... Νικολακοπούλου και να είναι η Τάνια η Τσανακλίδου ε, και να λέει τις μύρες που είναι γραμμένο πίσω το 1988 είναι το δεύτερο πέρασμα σε αυτόν τον ταλκά που σα είπα σε αφιερωμένο στις ε, καλύτερες μου φίλες που το έχουν αγαπήσει και το έχουν χορέψει και στους καλύτερου άντρε φίλους μου που τόλμησαν να το χορέψουν ή να κρατήσουν παλαμάκια για τις αγαπημένες τους. Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες Μοναχοί μου καθόμουν κι απ' τη ζωή κρατιόμουν Κρατιόμουν σ' ένα καφάσι μπήρες Μοναχοί μου καθόμουν κι ζωή κρατιόμουν Σονιρεύω μου να σε να καφασιβίρες, τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι για αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα Και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία okay. στα εσύ τα χρόνια που φτάσα να ζω. Χωτιά και, και δύναμη, καρδιά, καρδιά τρελή και, και δύναμη, στον κόσμο που ήρθαμε, χορτάσαμε γκρεμό Περπάτησα μου φέραν και τα δώρα Μια νύχτα μόνο κράτησα και πάνω τη ξεστράτησα Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα Μια νύχτα μόνο κράτησα και πάνω τη γονάτισα Και παραστράτησα στην πρώτη κάτι φορά Ας τα φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή δύναμη. Στο χώρο μας μούρταμε, μούρτασαμε, γρήγορο. Θα σα παίξω ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει γράψει η αδερφή μου. Είναι επίση Δαλκαδιάρικο. Προηγουμένω όμω είχα και μια κλήρωση. Και αυτό για να συντονιστούμε. Να συντονιστούμε στο Νταλκά. Άρα για να συντονιστούμε πρέπει να ρυθμίσουμε τα ιστορικά μα ρολόγια. Εγώ δεν θα σα ρυθμίσω ιστορικά ρολόγια. Θα σα πάω στο Ινστιτούτο Ρυθμίση Ρολογιών. του Αχμέντ Χαμντί Τανπινάρ. Λοιπόν, τι είναι. Εξαιρετικό βιβλίο Είναι από τι εκδόσεις Καστανιώτη Και έχει ως εξής καταπερίληψη για να το καταλάβετε Το Ινστιτούτο Ρύθμισης Ρολογιών Είναι ένα κόσμημα του τουρκικού μοντερνισμού Ίσως είναι το σημαντικότερο μυθιστόρημα Που γράφτηκε κατά τον 20ο αιώνα στη γειτονική μας χώρα Και τώρα πια συγκαταλέγεται στα κλασικά της παγκόσμιας πεζογραφία. Σε ένα πρώτο επίπεδο καταπιάνεται με τη φεδρότητα της ύπαρξή μα. Στο δεύτερο επίπεδο, πραγματεύεται τη σχέση μα με το χρόνο, δηλαδή την αντίληψη που έχουμε για τη ζωή. Ο Αχμέτ Χαμντί, ε, Ταν Πινάρ, περιγράφει την κρίσιμη περίοδο τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρκική Δημοκρατία. Τώρα σημαίνει το ανάποδο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Στο επίκεντρο τούτη τη εμβληματική αφήγηση βρίσκεται ένα δημόσιο οργανισμό, που προκύπτει από μια αμφίθιμη τάση για εξυγχρονισμό. Δηλαδή, ο βασικό σκοπό του Ινστιτούτου Ρύθμιση Ρολογιών είναι ένας πολύπλοκός και ενίοτε κωμικός τρόπος να συγχρονίσουν άπαντες τα ρολόγια του με τη δυτική ώρα. Για τους απίθαρχους προβλέπονταν απίθανα πρόστιμα. Το βιβλίο οργανώνεται γύρω από τα απομνημονεύματα του Χαϊρίρ Ντάλ, ενός ιδανικού αντίήρωα που κάποια στιγμή συναντά τον Χαλίτα Γιαρτζίναν δαιμόνιο πρώην κρατικό υπάλληλο, ο οποίο, εκμεταλλευόμενος τη γνωριμίας του αποφασίζει να συστήσει ακριβώς αυτό, το Ινστιτούτο. Ρύθμιση ρολογιών με απρόβλεπτα και αξέχαστα αποτελέσματα την που σας διαβάζω την περίληψη αισθάνομαι σαν ρολόι που προσπαθούν να το ρυθμίσουν ως ινστιτούτο όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες που έχουν προκύψει στη ζωή μας με σπουδές που θέλουν να μας εξυγχρονίσουν μοτερνίσουν, βάλουν σε κουτάκια να μας κάνουν να ξεχάσουμε πολλά πράγματα και να περπατάμε στον ίδιο ρυθμό συντονισμένη με τα ρολόγια της δύση που δεν έχει αποφασίσει αν θα θέλει θερινή ή χειμερινή ώρα το αφήνει στην κρίση του ενός και του Αλουνού. Και από την ώρα Greenwich φτάνουμε στο Brexit. Εκεί αρχίζω και παλαβώνω και τα πάω μαζί με τους συγγραφείς του συγγραφεί του. Δω. Λοιπόν, οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσεις στο 2.11.20 και 200 800, θα πάρετε αυτό το υπέροχο βιβλίο. Και εγώ θα σα πάω στο παράπονο. Του τείχου του έχει γράψει η αδερφούλα μου, Τη μουσική, η Νάντση Κανέλη. Η μουσική ξένη δικαίου. Η φίλη μου η Αφροδίτη Φρυδάτο τραγουδάει καταπληκτικά. Όποτε το έχω πετύχει και μου το έχουν παίξει, το έχω και το έχω ευχαριστήθει. Και έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια Γιατί ποιος από εσά και ποια από εσά δεν έχει πει Αν στο πλάι μου τις ώρες που σε ήθελα Θα άντεχα τα δύσκολα, τα σκούρα τη ζωή. Σας το αφιερώνω εξαιρετικώς μαζί με την Άνση, την Ξένια Και όλους όσοι είναι εδώ μέσα στο στούδιο Και κυρίως από την Αφροδίτη σε όλου και όλες που μας ακούτε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 και πως να τα βγάλω πέρα. Αν ήσουνα στο πλάι μου τις ώρες που σε ήθελα. Θα άντεχα τα δύσκολα τα σκούρα της ζωή. Θα παίρναγα τις συμπληγάδες, θα βγαίνα. Σανένα, ψηλά στον ουρανό, μαζί σου να κοιτώ, κατάματα τον ίδιο το θεό. Ψηλά στον ουρανό, μαζί σου να κοιτώ, κατάματα τον ίδιο το θεό. Απόψε Πάλι βόλτα θα με πάει Και για μας θα μου μιλήσει Όπως τα με σέρια να τα χειρότερα μ' άφησες Χαράξες καινούριο δρόμο Τίποτα από μένα ναι, δεν κράτησες δώρο με στον πόνο. Αν στο πλάι μου τις ώρες που σε ήθελα πάντεχα τα δύσκολα τα σκούρα τη ζωή. θα περνάγα τις συμπληγάδες θα βγαίνα ανέβαινα ξύλα στον ουρανό μαζί σου να κοιτώ κατάματα τον ίδιο το Θεό ξύλα στον ουρανό μαζί σου να κοιτώ κατάματα τον ίδιο το Θεό Να πάμε στι διαφημίσει, έχω σα διαβάσω μία από τι πιο νυφάλιε προσεγγίσεις τη ταινία του Γαβρά. Πώ ξέρετε, δεν ξέρω και την η διάσταση, η είδηση. Εγώ, από ό,τι αρνεί, έμενα πάντα να τη δω, μου είναι εξαιρετικά οδυνηρό να πάω να ζήσω μέσα από τα μάτια του Γαβρά ε, και μάλιστα με μορφή τέχνη ε, μια ζώσα ιστορία που τη συναντώ κάθε μέρα στη Βουλή. Και τον Τσίπρα και το Βαρουφάκι και την παρέα του Όλη. Δηλαδή, εμένα μου είναι και ιδιαίτερα οδυνηρό, πιστέψτε με, δεν το αντέχω. Λοιπόν. Σε συνέντευξη, λέει ο Γιάστον Τρενταφιλίδη, που μου έδωσε ο Κώστας Γαβράς όταν το ρώτησε για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Βαρουφάκη, είπε: Γιατί απορείτε που χρησιμοποίησα το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη. Εσεί δεν το στείλατε στη Βουλή τότε. Εσεί δεν τον ξαναστήλατε φέτο. Και αν έκανε τόσο κακό όσο λέτε εκείνους του έξι μήνε, τότε γιατί δεν τον στείλατε στο δικαστήριο. Τι να εξηγήσει τον Κώστα Γαβρά. Πω η χώρα ζει σε έναν δικό κόσμο και στα πολιτικά και σε όλα τα άλλα. Πώ ο Έλληνα σκέπτεται και φέρεται ακόμα και όταν κρίνεται το μέλλον του με ένα μοναδικό, μοναχικό και επανεπανάληπτο τρόπο που όμοιό του δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία τη πολιτική. Άστα λοιπόν και πιά την ταινία. Τώρα μου πείτε ότι διαφωνείτε μέχρι εδώ με το κείμενο, το βρίσκω σχεδόν απίθανο. Αρκεί να τη δει, λέει ο Ιάστον Τριανταφυλλλλίδη, με καθαρή ματιά, σαν ταινία, σαν ενεργοτέχνη και όχι σε μια σελίδα τη ιστορία που έχει σβήσει. Όχι γιατί καταφεύγει η μυθοπλασία, όλα λιθινά είναι. Και αυτή τη φορά ο μέτρο του πολιτικού θηλίλερ έφεξε μια ταινία πολιτικού τρόμου. Μια ταινία που με ατέλειωτε σκηνέ των συμβουλίων του Eurogroup σε βυθίζει σε μια άβυσο ρεαλισμού και σκληρότητα. Εδώ οι μεγάλοι τρόνουν μικρού με τον πιο αντίσταχτο τρόπο. Από τη μια, ο Βαρουφάκη είναι ένα μονοδιάστατο ρόλο που σώζεται από την εξαιρετική ερμηνεία του Χρήσου Λούλι. Από την άλλη, σε κάνει για ακόμα μια φορά να σκεφτεί πω όσοι κατέχουν μεγάλε και υπεύθυνε θέσει και κυκλοφορούν με την παρέτηση στην τσέπη δεν είναι λεβέντες, είναι απλώς ανεύθυνοι. Ο Τσίπρας που ερμηνεύει ζωνικλονιστικά ο αλέξοδο Μπουρδούμης με τον δρόμο στην άκρη του ματιού καταλήγει ακριβώς εκεί που φαίνεται από την αρχή πως θα καταλήξει. Όσο για τον τίτλο «Ενήλικη στο δωμάτιο» Adults in the Room, στην αγγλική τη version, είναι μια φράση που συνήθω χρησιμοποιείται έξω από τι αίθουσε, όπου ενήλικοι ικανοποιούν τα πιο ζώδη σεξουαλικά του ένστη. δεν νομίζω, λέει, άστον 30 φιλίτη. Δεν είναι μια εύκολη ταινία. Ούτε ευχάριστη, ούτε διασκεδαστική, ούτε διδακτική. Όλα αυτά έχουν συμβεί πρόσφατα, τα έχουμε ζήσει στο πετσί μα. Θέλει κουράγιο για να τη δει. Όταν τη δει και τη σκεφτεί, καταλάβει τι σπουδαίο έκανε ο Κώστα Γαβρά. Το ειδικό το έκανε γενικό. Και την κρίση, το χρέο, το πρόβλημα τη Ελλάδο καθώ και την επίθεση των Ευρωπαίων, τα κάνει μια δυνατή κραυγή ανθρωπισμού, αυθεντικά αριστερού ανθρωπισμού, απέναντι σε κάθε μεγάλο που είναι έτοιμο να πνίξει κάθε μικρό για τρία αργύρια ή για 300 ευρώ. Χωρί έλεο και χωρί κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώ, σε όλε τι προηγούμενε πολιτικέ ταινίε του, πολλοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν, όπω τώρα, καλή ώρα, ή για αυτήν εδώ, εμεί. Όμω όλε μέχρι τώρα είχαν τον χρόνο με το μέρο του. Φαντάζομαι και με αυτήν. Θα συμβεί το ίδιο Λυπάμαι που θα σου το πω η Άσορα Σύμφωρο σε όλα εκτός από το τελευταίο Οπότε πάμε διαφημίσεις Το τελευταίο πράγμα που θέλω να δω Είναι ταινία οικονομικού τρόμου Με δράκουλες, το βαρουφάκι και το τσίπρα <Κλέψανε>, λένε. Όλοι του πιστεύαν έκλεψα σαν ανάπτυξη με φιά Έχουν προνομία, και αυτά τους και το τα... τι ειδήσει, μην μου ζτάτε μετά πληροφορίε. Αμα πίξετε ο Πομπέο αυτή. Έρχεται, θα ανοίξουν οι δρόμοι, θα ανοίξουν οι μπάρε. Θα φύγει ευναντική Θα κάνει το αεροδρόμιο ξενοδοχείο μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά πιθανότερο. Δεν πάνε και πολύ γρήγορα αυτή, ξέρετε. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα ελεγμένη, μάς και γίνει και κανένα τροχαίο και μετά ξεσπάσει κάνας τι να σας πω εκεί, διπλωματικό επεισόδιο και εγώ δεν ξέρω τι θα θεωρηθεί τρομοκρητική πράξη, το, το, η ολιστηρότητα του δρόμου. Πιθανόν, ξέρω εγώ. Έχουν τιμωρήσει και για α, α, λιγότερο σοβαρούς λόγους. Έχουν φύγει ντρόουνς. Και έχουν, πάει, και έχουν πέσει πάνω σε γάμου στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Ιράκ, σε διάφορα μέρη. Επειδή ήταν πολύ μεγάλο ο συνωστισμό και πολύ ο κόσμο εκεί, και ανάμεσα στου ε, νιόπανδρου μπορεί να κρύβονταν και τρομοκράτε. Για να είμαι ειλικρινή, θα ήθελα έτσι, ε, για τον κύριο Πομπέο να μπορέσουμε να είχαμε 80 μπάντε έξω από εκεί που κοιμάται και να πεανίζουν όλη τη νύχτα να παίζουν. Μπρεμπέτικα, παραδοσιακά, κλαρίνα, χάλκινα, έτσι Να αισθανθεί αυτό που λέμε ρε παιδί Με αυτή τη ε, ε, ε, ε, μεσογειακή αντίληψη Περιενοποίησης των βαλ, Βαλκανίων Δηλαδή να παίζουμε βαλκανικά χάλκινα όλη τη νύχτα Έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση ε, Μια και είπα τώρα Βαλκάνια, η παράδοση Λοιπόν, ε, στην παράδοση, ειδικά τη μουσική ε, τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε πολλέ απόπειρε. Δεν φημίζεται ο χώρο για τον καλλιτεχνικό του συνοστισμό. Οπότε, όταν είναι οι καλλιτέχνε, συγκροτήματα, οι παιδιά, προσπαθούν να πατάνε πάνω στην παράδοση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του φιλοξενούμε εδώ και να βγαίνει και μέσα από αυτό ο ταλκάς που σας έλεγα. Λοιπόν, η Λαμπρενίδη Καρακώστα, μόνη τη, όχι με την αδερφή τη αυτή τη φορά, σε στίχου μουσική και ερμηνεία δική τη, έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό. Με να μ' άρεσε πάρα πολύ Τραγούδι που λέγεται «Ρακί» «Ρακί» μου βάζεις για να πιω και εγώ για σένα στα σταζομέλη Τι βγαίνει ρακόμελο Λοιπόν, ακούστε το και να ευχαριστηθείτε Την ώρα που έχετε κολλήσει στο δρόμο Περιμένοντας να περάσει ο Πομπέο Με ένα ρακόμελο Μπορεί και να ξεπενιότανε το πράγμα Αλλά δεν συστήνεται το αλκοόλ Μπροστά στο τιμόνι ούτε και συστήνεται η Αμερικάνικη βάση για να θωρακίσει στην την άμυνα της χώρας οπότε πομποδός πάμε στο Ρακί Ζωμέλι Μπαίνω στο διαδίκτυο όπω όλοι σα και σερφάρω, κοιτάω αυτά που με ενδιαφέρουν. Ε. Έχω ρε παιδιά από μία. Δεν μπορώ να πω και εγώ το δικό μου τον τώρα ο οποίο είναι Νταλκά επικοινωνιακό διαφημιστικό. Και επειδή με τι διαφημίσει. Πρώτο έχω κάνει και διαφημίσει. Τώρα, τελευταία είμαι σε αγριάδα, γιατί και αυτέ έχουν το επίπεδο των υπολείπων. Λοιπόν, αυτέ οι διαφημίσει τη Google που ξεφτρώνουν παντού, όπου και να μπει, θα, θα την μπαψά και θα την μπροστά σου. Υδια είναι. Είναι πω σαν εποχή η Coca-Cola, τα McDonald's Που πας ξέρω εγώ στην πλατεία της Ρώμης Βλέπεις εκεί θα μάσει τσούπε ένα McDonald's Πας εγώ στη Μόσχα τσούπε ένα McDonald's Πας εκεί ε, τέτοιου είδους πράγματα Υπάρχει μία διαφήμιση που δεν έχει σπάσει αφόρητα Η οποία δείχνει μονίμως σπίτια για να μείνει, Που στα δείχνουν στο εξωτερικό τους και στο εσωτερικό τους άλλε φορέ πάνω σε ρόδες άλλε όχι τα οποία σπίτια είναι από 9, 10, 11 τετραγωνικά το πολύ μέχρι 17, 18. Δηλαδή, μιλάμε κάτι σπίτια μεγέθου κελιών, κάτι λιγότερο από μία γκαρσονιέρα, δηλαδή, δηλαδή, παιδάκι μου, πώ να σα το πω, τα οποία από κάτω συνοδεύονται από κάτι λεζάντε, οι είναι εξωφρενικέ. Γιατί να ξοδεύει για σπίτι, λέει. Να έχει αυτό το σπίτι. Δες τι έχει αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι έχει και καναπέ, έχει και κουζίνα, έχει και φούρνο μικροκυμάτων, έχει και αυτό. Σου δείχνει δε και στο πάνω πάτωμα που πάνα να Που είναι πιο καταθλιπτικό και συνθλιπτικό Από δίπατο, πως το λένε, σπίτι Από αυτά που τα σέρνουν τα αυτοκίνητα Πως τα λένε τώρα μου κόλλησε η λέξη Τέλος πάντων, ειλικρά σας το λέω Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι Που θα σου παίξει από τροχόσπιτα Λοιπόν, κάτι τροχόσπιτα, όχι οι Κάτι σπίτια λοιπόν τέτοια που έχουν όλε τι ανέσει, που είναι μικρά, που κοστίζουν κάτι ελάχιστε χιλιάδε δολάρια, και κάνουν και σκέφτομαι. Αφού αυτά τα σπίτια έχουν τόσε ανέσει και είναι τόσο ωραία, προσέξτε, σε αυτά τα σπίτια από 10 μέχρι 18 τετραγωνικά λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία να ζήσουν δύο άνθρωποι. Αυτοί που τα πουλάνε είναι οι ίδιοι που στείλουν σκηνή για πρόσφυγε, 15 τετραγωνικά. Και θεωρούν ότι μέσα εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν από 35 μέχρι 50 άνθρωποι Που σου λένε ότι σε ένα διαμέρισμα ενοικιαζόμενο Με χρήματα ξέρω εγώ της υπάτης αρμοστίας Μπορεί να στηβαχθούν τέσσερις οικογένειε, Με 7-8 μωροπαίδια μορο όλοι μαζί Και που κάποιοι φιλόσοφοι μεγάλοι και οργανωτές Που έχουν πολύ μεγάλο ανθρωπισμό μέσα τους Φτιάχνουν κάτι καταβλισμού Στην ήθηκα τον καιρό της Ρουάντα και το βιβλίο που έχω γράψει μου και Ανά 100 ανθρώπου. Δηλαδή αυτό είναι για να σε πνίγει το σκατό που σκέφτηκε, όχι αυτό που βγάζει ο άλλο την ώρα τη ανάγκη του. Αυτό που σκέφτηκε δεν μπορεί να μην σου πνίγει τον εγκέφαλο. Τέλο πάντων, να μείνω λίγο στην παράδοση και α πάω στη γοργόνα. Α πάω στην απάνω γειτονίτσα, με το Λευτέρη Παπαδόπουλο στου τοίχου, το Μάνου Λοίζο στη μουσική και στην διασκευή που έχει κάνει ο Λκυβιάδη Κωνσταντόπουλο, είπε ότι εκτέλεσταν με τον Καλατζή, ε, για να ευχαριστηθείτε, όχι τίποτα άλλο, γιατί στην απάνω γειτονίτσα, φυλαχτό να την φυλάει και α μη με αγαπάει, φυλαχτό να τον φυλάει και α μη με αγαπάει, μπορεί να φωνάξει ο καθένα του, Λοζο είναι, μπορεί να μην έχουν αυτά τα τραγούδια, αλλά την κρίσιμη στιγμή, όταν τα πράγματα από καιρό, από συνθήκε. Από φόρους, από αισθήματα και από χωρισμούς Φτιάχνουν λίγο το κέφι Όπως σημαίνει πάντα με τις ελληνικές παρέες Καλώς σας Σαββατοκύριακο Ακολουθούν Μητσικώστας Ειδήσεις και άλλα πολλά Στην, απά, στην απά στην απάνω γειτονίτσα τον μαγαπάνε δύο κορίτσια μαγαπά μαγαπά μαγαπάνε δύο κορίτσα στην απάνω γειτονίτσα Μα εγώ, φωνάω γκάλι. Μια γοργόνα στα κρογιάλι. Μα Φιλαχτό, φιλαχτό με τα ξύλο, φιλαχτό με τα λιώ που να βρω που να βρω, που να βρω για να τη στείλω, φιλαχτό με τα λιώ ξύλλον. Φιλαχτώ, φιλαχτό, φιλαχτό να τη φιλαχτό. Και ας μη με αγαπάει.